Λοιπόν, αν ακούσουμε σήμερα στις κεντρικές ειδήσεις πως ένα ε, νέο επαναστατικό φάρμακο μειώνει τον κίνδυνο μιας πολύ σοβαρής πάθησης κατά 50%, νομίζω η πρώτη ενστικτόδης αντίδραση μας είναι ο απόλυτος ενθουσιασμός. Σίγουρα, ναι. ακούγεται τεράστιο. Ακριβώς. Δηλαδή, στο μυαλό μας το 50% μεταφράζεται ως ένα γιατρικό θαύμα. Είναι σαν να σώζεται κυριολεκτικά ο μισός πληθυσμός της γης. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος. Όμως, κάτσε να το δούμε αλλιώς. Τι γίνεται αν πίσω από αυτό το γιγαντιαίο 50% ε, η πραγματική μείωση του κινδύνου για έναν μέσο άνθρωπο είναι από το 0,2% στο 0,1%. Ε, τότε ξαφνικά αυτό το υποτιθέμενο θαύμα μοιάζει περισσότερο με... Πώ να το πω, ένα καλωστημένο στατιστικό τέχνασμα. Ακριβώς αυτό είναι. Και γι' αυτό έχει τόσο ενδιαφέρον το θέμα μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη σημερινή μας ανάλυση, η οποία ξεκινά με μια μάλλον εύθυμη, αλλά άκρος ανατρεπτική διάθεση μπορώ να πω. Και είναι μια εξαιρετική εφετηρία, γιατί αγγίζει ακριβώς τον πυρήνα του προβλήματος που αντιμετωπίζει η ανθρώπινη λογική. Η σημερινή μας αποστολή είναι να χτίσουμε αυτό που ονομάζουμε αριθμογραμματισμό. Ωραία λέξη ο αριθμοκραματισμό. Ναι. Είναι η ικανότητα βασικά να διαβάζει κανείς πίσω από τους αριθμούς που κατακλείζουν καθημερινά τις διαφημίσεις, τις ιδήσεις, τα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να νιώθει ότι χάνεται σε έναν ωκεανό δεδομένων. Και για να ξεκινήσουμε σωστά αυτή την προσπάθεια, νομίζω επιβάλλεται να θυμηθούμε ε, εκείνη την καταπληκτική ρίση του Μαρκ Τουέιν, είχε πιάσει το νόημα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Α ναι. Την κλασική. Ναι, είχε πει με τον δικό του μοναδικό τρόπο, βέβαια, ότι υπάρχουν ψέματα, καταραμένα ψέματα και στατιστικά. Δηλαδή, είναι τρομερό το πώς ένα αυστηρό μαθηματικό εργαλείο μπορεί να μπει στην ίδια πρόταση με τα μεγαλύτερα ψέματα που λέγονται. Κοίτα, το συναρπαστικό σε αυτή τη φράση είναι το κίνητρο πίσω από το διατύπωσή της. Εδώ που τα λέμε, η στατιστική επιστήμη από μόνη τη δεν κατασκευάζει ψεύδι, τα μαθηματικά παραμένουν αμίληκτα και απόλυτα ουδέτερα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι οι αριθμοί. Όχι βέβαια. Το παιχνίδι παίζεται εξ ολοκλήρου στο πώ παρουσιάζεται αυτή η πληροφορία. Ο τρόπο που πλαισιώνεται ένα αριθμό ή, ξέρει ακόμα πιο συχνά, οι πληροφορίε που τεχνιέντους αφαιρούνται από το κάδρο, αυτέ κατευθύνουν την αντίληψή μα εκεί ακριβώ που βολεύει. Σαν να σε κατευθύνουν χωρί να το καταλάβει. Ακριβώ. Φαντάσου το σαν κρατάει κάποιο έναν φακό σε ένα σκότεινο δωμάτιο. Δεν φτιάχνει ψεύτικα έπιπλα, απλώς φωτίζει επιλεκτικά τη γωνία που θέλει να δούμε, αφήνοντας το υπόλοιπο δωμάτιο στο απόλυτο σκοτάδι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα με τον φακό. Ας πάμε λοιπόν να ρίξουμε φως στο πιο οικείο, το πιο καθημερινό μας περιβάλλον, που είναι οι διαφημίσεις καταναλωτικών προϊόντων. Εκεί γίνεται το μεγάλο πάρτι. Όντω. Όλοι έχουμε δει αυτές τις διαφημίσεις. Βγαίνουν κάτι άνθρωποι με λευκές μπλούζες, πολύ σοβαροί και δηλώνουν με στόμφο ότι 4 στους 5 γιατρούς προτείνουν τη δική μας οδοντόκρεμα ή τη δική μας ασπιρήνη. Και εμείς το ακούμε και νιώθουμε μια ασφάλεια. Φυσικά, γιατί ακούγεται επίσημο. Σκεφτόμαστε, ε, η ιατρική κοινότητα μάλλον συνεδρίασε σε ασπιρίνη. και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, οπότε ποιοι είμαστε εμείς να διαφωνήσουμε. Βασικά, αυτή είναι η πρώτη, ίσω η πιο κλασική παγίδα που υπάρχει. Το μέγεθο του δείγματο. Ξέρει, ο ανθρώπινο εγκέφαλο έχει μια τρομερή τάση να γενικεύει. Όταν ακούει το 4 στου 5, σπάνια ρωτάει αν ρωτήθηκαν συνολικά μόνο 5 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ή 5.000. Δηλαδή, μπορεί κυριολεκτικά να ρώτησαν 5 άτομα. Ε, ναι. Αν μια εταιρεία ρώτησε κυριολεκτικά μόνο πέντε φίλου γιατρού και οι τέσσερι συμφώνησαν, το στατιστικό είναι απολύτω αληθινό από μαθηματική άποψη. Δεν είναι ψέμα. Είναι όμω εντελώ γελίο από επιστημονική άποψη. Πλήρω. Δεν έχει απολύτω καμία βαρύτητα. Αν αντίθετα διεξήχθη μια έρευνα σε πέντε χιλιάδε γιατρού από διάφορε ειδικότητε, ε, τότε ναι, το ποσοστό αρχίζει να αποκτά αξιοπιστία. Άρα το μέγεθο μετράει εδώ. Πάρα πολύ. Ένα μικρό δείγμα είναι εξαιρετικά ευάλωτο στις στοιχείας διακοιμάνσεις. Μπορεί απλά να έτυχε. Ενώ ένα μεγάλο δείγμα ομαλοποιεί τις ακρότητες και πλησιάζει την αντικειμενική αλήθεια. Μισό λεπτό όμως γιατί υπάρχει και μια άλλη διάσταση εδώ. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι ε, το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο και σωστό. Υπάρχει αυτή η συνεχή βομβαρδιστική χρήση του 99%. Ατομαγικό νούμερο. Ναι. Ακούμε συνεχώς ότι ένα σαμπουγιάν έχει 99% επιτυχία στην καταπολέμηση της ποιτηρίδα. Ή ότι ένα καθαριστικό, ας πούμε, εξολοθρεύει το 99% των μικροβίων. Αυτό το νούμερο μοιάζει να χτυπάει κατευθείαν στο κέντρο της εμπιστοσύνη του εγκεφάλου μας. Πώς ατριβώς μας τυφλώνει? Η λέξη «τυφλώνει» νομίζω περιγράφει τέλεια τη διαδικασία. Το 99% λειτουργεί σαν μια γνωστική συντόμευση. Βιολογικά, είμαστε προγραμματισμένοι να εξοικονομούμε ενέργεια όταν σκεφτόμαστε. Οπότε, αντί να αναλύσουμε βαθιά τα δεδομένα, ο εγκέφαλος βλέπει αυτό το ποσοστό και το μεταφράζει αυτόματα ως τέλειο ή απολύτως σίγουρο. Λογικό ακούργεται, είναι σχεδόν 100. Ναι, αλλά το πρόβλημα ξεκινά όταν αγνοούμε τους απόλυτους αριθμούς. Αυτό το μαγικό 99 κρύβει επιμελώς κάτω από το χαλί, το 1% της αποτυχίας. Το οποίο μπορεί να είναι ακριβώ. Το πόσο μεγάλο είναι αυτό το χαλί εξαρτάται από τον συνολικό πληθυσμό. Δηλαδή, αν το προϊόν δοκιμαστεί από 100 ανθρώπους, το 1% είναι μόλις ένας άνθρωπος. Μικρό το κακό. Αν όμως πουληθεί σε ένα εκατομμύριο καταναλωτές, ξαφνικά μιλάμε για 10.000 αποτυχίες. 10.000 άνθρωποι που ίσως εμφάνισαν αλλεργία ή δεν είδαν απολύτω καμία βελτίωση. Αυτό το απόλυτο νούμερο, το 10.000, καμία εταιρεία δεν πρόκειται να το βάλει ποτέ σε γίγαντοαφίσα. Ε, προφανώς. Είναι σαν να δηλώνω εγώ με απεριόριστη περηφάνεια ότι το 100% των κριτικών γαστρονομίας που δοκίμασαν τη μαγειρική μου την αποθέωσαν. Σωστά. Και ποια είναι η παγίδα. Από κρύπτο εντελώς το μικρό αμεληταίο γηγονός ότι η μοναδική κριτική ήταν τα μέλη τη άμεση οικογένειά μου, που βασικά δεν είχαν άλλη επιλογή από το να φάνε ό,τι έφτιαξαν. Πολύ καλό παράδειγμα, ναι. Οπότε, εφόσον το marketing χρησιμοποιεί αυτά τα έξυπνα τρίκ για να πουλήσει ένα παυσίπονο των 5 ευρώ, φαντάζομαι ότι τα στοιχήματα γίνονται πραγματικά τρομακτικά όταν η συζήτηση μεταφέρεται στην πολιτική εξουσία και στι ειδήσει. Πάμε λίγο στον ελέφαντα στο δωμάτιο, τι πολιτικέ δημοσκοπήσει. Όχι, ναι. Εκεί το τοπίο γίνεται εξαιρετικά θολό. Τα μέσα ενημέρωσης λατρεύουν να παρουσιάζουν τις δημοσκοπήσεις σαν, ας πούμε, σαν κύρσες ταχύτητας με άλογα. Μα ναι, βλέπουμε συνέχεια αυτούς τους πηχιαίους κατά τίτλου τίτλους στα Δελτία Ειδήσεων. Μεγάλη ανατροπή. Το κόμμα Α προηγείται με 32% έναντι 30% του κόμματος Β. Μετά μπαίνει και η δραματική μουσική. Ε, βέβαια. Ακολουθούν δραματικές μουσικές, πάνελ αναλυτών που συζητούν για ώρες το τι σημαίνει αυτή η διαφορά των δύο μονάδων, αναλύουν στρατηγικές, προαναγγέλνουν κυβερνήσει. είναι υπερπαραγωγή. Και όμω, ολόκληρη αυτή η συζήτηση συχνά βασίζεται σε μια στατιστική παρέστηση. Πώ γίνεται αυτό, Τα νούμερα δεν είναι εκεί. Είναι, αλλά ο λόγο είναι μια έννοια που λέγεται περιθώριο ασφάλματο. Η οποία τυπικά εμφανίζεται με μικροσκοπικά γράμματα στο κάτω μέρο τη οθόνη για ίσω ένα δευτερόλεπτο. Που κανένα δεν προλαβαίνει να διαβάσει. Ακριβώ. Κάθε μέτρηση σε ένα δείγμα πληθυσμού έχει εγγενώ μια αβεβαιότητα, α πούμε, συν πλην 3%. Αν το εφαρμόσουμε αυτό στους αριθμού που μόλις ανέφερες, η εικόνα αλλάζει ριζικά. Για να δούμε. Το κόμμα α, που υποτίθεται ότι έχει 32%, στην πραγματικότητα μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε ανάμεσα στο 29% και το 35%. Αντίστοιχα, το κόμμα β, που δείχνει να έχει 30%, βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο 27% και το 33%. Κάτσε, κάτσε, περίμενε μια στιγμή να κάνω τα μαθηματικά στο μυαλό μου. Αν το κόμμα α έχει, ας πούμε... Μια κακή μέρα και βρίσκεται στο κατώτερο όριο του περιθωρίου του, δηλαδή στο 29. Ναι. Και το κόμμα Β έχει μια εξαιρετική μέρα και βρίσκεται στο ανώτερο όριο του, στο 33. Τότε το δεύτερο κόμμα όχι μόνο δεχάνει, αλλά προηγείται καθαρά με τέσσερες μονάδες διαφορά. Δηλαδή τα ποσοστά τους ουσιαστικά λιλοκαλύπτονται. Η παρατήρηση που μόλις έκανες είναι καθοριστική. Στη γλώσσα της στατιστικής μια τέτοια κατάσταση μεταφράζεται απλά ως «απόλ Επιστημονικά μιλώντα, δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα απολύτω ασφαλέ συμπέρασμα για το ποιο κερδίζει. Είναι ισοπαλή, αλλά δεν το λένε. Αλλά ασκεφτούμε σκεφτούμε πώ λειτουργούν τα μέσα ενημέρωση. Η αβεβαιότητα δεν προσελκύει οι τηλεθεατέ. Ένα τίτλο που θα έλεγε στατιστικά μιλώντα, δεν έχουμε ιδέα ποιο προηγείται, ε, δεν πρόκειται να φέρει κλικ. Ούτε πρόκειται να κρατήσει το κοινό για ώρες στο πάνελ. Σωστά. Η σύγκρουση, το θρύλερ του ποιο περνάει μπροστά, αυτό είναι που πουλάει. Γι' αυτό το περιθώριο σφάλματος θυσιάζεται εντελώς στον βωμό της αφήγησης. Πω, πω, αυτό εξηγεί σε τεράστιο βαθμό την πολιτική πόλωση και βέβαια την έκπληξη που νιώθει συχνά ο κόσμος το βράδυ των εκλογών. Αλλά οι ειδήσει παίζουν και με ένα άλλο πολύ πιο βαθύ συνέστημα από τον ενθουσιασμό που είναι ο φόβος. Α, τα ποσοστά εγκληματικότητας. Ακριβώς εκεί ήθελα να πάω. Ακούει κανεί έναν τρομακτικό τίτλο, η εγκληματικότητα στην περιοχή αυξήθηκε κατακόρυφα κατά 30% σε έναν χρόνο. Με το που ακούγεται αυτό, η πρώτη σκέψη είναι να βάλουμε διπλές κλειδαριέ και να μην ξαναβγούμε από το σπίτι μα. Είναι όμω η κατάσταση τόσο ζωφερή. Εδώ συναντάμε ίσω την πιο συχνή τεχνική παραπλάνηση στον δημόσιο λόγο. Είτε γίνεται ηθελημένα είτε όχι. Μιλάω για την απόκρυψη τη βάση αναφορά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Όταν παρουσιάζεται ένα ποσοστό αύξησης, η πρώτη και πιο κρίσιμη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε τον αρχικό αριθμό, το σημείο αφετηρίας. Δηλαδή, αν σε μια ήσυχη μικρή γειτονιά είχαμε πέρυσι 10 περιστατικά μικροκλοπών και φέτος αυτά τα περιστατικά έγιναν 13, η αύξηση είναι όντως 30%. Είναι αδιαμφισβήτητα 30%. Μαθηματικά είναι ολόσωστο, αλλά στην πράξη μιλάμε για μόλις τρία παραπάνω περιστατικά μέσα σε 365 ημέρες. Ο κίνδυνος για τον μέσο κάτοικο δεν έχει αλλάξει καθόλου δραματικά. Ενώ, από την άλλη πλευρά, αν μιλούσαμε για μια μεγαλούπολη όπου η βάση αναφορά ήταν, α πούμε, χίλια περιστατικά, το 30% εκεί θα μεταφραζόταν σε 300 επιπλέον εγκλήματα μέσα στο χρόνο. Εκεί ναι, τα πράγματα σοβαρεύουν εξαιρετικά και η κοινωνία δικαίω ανησυχεί. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά τη μηχανική αυτού του κόλπου, ο χρυσό κανόνα επιβίωση όταν ακούμε ποσοστά αύξηση ή μείωση τη ειδήση είναι να φωνάζουμε νοητά στην οθόνη 30% τίνου πράγματο. Το τήνος πράγματος είναι το απόλυτο αντίδοτο. Χωρίς τη βάση, ένα ποσοστό αύξησης είναι απλώς ένας αριθμός που αιωρείται ελεύθερα, έτοιμος να πάρει όποια μορφή θέλει ο παρουσιαστής. Βγάζει απόλυτο νόημα. Και νομίζω αυτό μας επιστρέφει στην αρχική μας συζήτηση, στο παράδειγμα της υγείας. Το περιβόητο μειώνει τον κίνδυνο κατά 50%. Εκεί το παιχνίδι παίζεται ανάμεσα στον σχετικό και τον απόλυτο κίνδυνο. Ναι, ναι, ας το αναλύσουμε αυτό λίγο περισσότερο, γιατί έχει να κάνει με αποφάσεις ζωής και θανάτου. Αν εγώ ακούσω για αυτό το φάρμακο, νομίζω ότι ο προσωπικός μου κίνδυνος κόπηκε στη μέση. Νιώθω τεράστια ανακούφιση. Ήτα, η επιστημονική έρευνα εξετάζει συχνά τον σχετικό κίνδυνο για να δει αν μια ουσία έχει βιολογική δράση. Αν ο αρχικός, απόλυτος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό να εμφανίσει μια συγκεκριμένη σπάνια ασθένεια, είναι 2 στους χίλιους. Ωραία! Μια μείωση κατά 50% ακούγεται κολοσιαία, αλλά στην πραγματικότητα σημαίνει ότι ο κίνδυνος μειώθηκε στον 1 στους χίλιους. Κάτσε! Δηλαδή προσπαθείς να πεις ότι η πραγματική διαφορά με απλά καθαρά μαθηματικά, είναι μια πτώση από το 0,2% στο 0,1%? Ακριβώς. Μιλάμε για μια μείωση της τάξης του 0,1% συνολικά, αυτό ούτε καν ακούγεται εντυπωσιακό. Δηλαδή, για τον έναν άνθρωπο που θα σωθεί, προφανώς είναι το παν, είναι η ζωή του όλη. Αλλά σε επίπεδο γενικού πληθυσμού δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τον πανηγυρικό ενθουσιασμό του «μειώθηκε 50%». Αναρωτιέμαι ειλικρινά γιατί η ιατρική κοινότητα επιτρέπει αυτή την επικοινωνία. Είναι περίπλοκο. Οι επιστήμονες γνωρίζουν τη διαφορά, δεν έχουν αυταπάτες. Η έρευνα χρησιμοποιεί τον σχετικό κίνδυνο για να αποδείξει την αποτελεσματικότητα ενός μορίου. Όμως, όταν η είδηση φτάνει στα δελτία ειδήσεων ή, ακόμα χειρότερα, στο τμήμα μάρκετινγκ των φαρμακευτικών, το 50% είναι αυτό που πουλάει ελπίδα. Και φέρνει και χρηματοδοτήσει. Προφανώ, και αυτό γίνεται τρομερά κρίσιμο όταν ένα ασθενή καλείται να αποφασίσει αν θα πάρει ένα φάρμακο που ενδεχομένω έχει σοβαρέ παρενέργειε. Αξίζει, α πούμε, να ρισκάρει κάποιο μια βλάβη στο σηκώτη του απλά για να μειώσει έναν κίνδυνο από το 0,2 στο 0,1%. Αν δει κανεί το απόλυτο νούμερο, η απόφαση ίσω αλλάζει δραματικά. Όλη αυτή η επιλεκτική χρήση των αριθμών με κάνει να θυμάμαι. Ε, εκείνο το εξαιρετικό αστείο που λέει ότι το 73% των στατιστικών είναι επινοημένα εντελώς επιτόπου. Πολύ πετυχημένο, ναι. Γελάμε, αλλά η πραγματικότητα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν αγγίζουμε το ζήτημα του μέσου όρου, ειδικά όταν μιλάμε για τα οικονομικά μας. Εκεί γίνεται το «έλα να δει. Ας τις πούμε, ακραίες διαστρεβλώνουν την εικόνα που έχουμε για την κοινωνία. Αν έρθει κάποιο και μα πει ότι ο μέσο μισθό σε μια συγκεκριμένη εταιρεία είναι 5.500 ευρώ τον μήνα, η πρώτη σκέψη είναι να στείλουμε αμέσω βιογραφικό. Ακούγεται σαν εργασιακό παράδεισος. Η παγίδα του μέσου όρου όμω βρίσκεται στο πώ κατανέμονται αυτά τα δεδομένα. Α ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό αυτή τη ε, φανταστική εταιρεία. Υπάρχει ένα απλό υπάλληλο, ο οποίο βγάζει 1.000 ευρώ τον μήνα, παλεύοντα να καλύψει τα βασικά του έξοδα. Ο κλασικό υπάλληλο. Και υπάρχει και ο ιδιοκτήτη ή ο διευθυντή, ο οποίο αμείβεται με 10.000 ευρώ τον μήνα. Αν προσθέσουμε αυτού του δύο αριθμού και του διαιρέσουμε διά του δύο, ο μέσο όρο βγαίνει μαθηματικά 5.500 ευρώ. Το οποίο είναι μαθηματικά σωστό. Είναι ένα άψογο μαθηματικό αποτέλεσμα, το οποίο όμω δεν αντιπροσωπεύει απολύτω κανέναν από του δύο ανθρώπου μέσα στην εταιρεία. Κρύβει την ανισότητα πίσω από έναν τελείω πλασματικό αριθμό. Γι' αυτό, όταν μιλάμε για εισοδήματα ή πλούτο, η μόνη τίμια μέτρηση είναι η διάμεσο. Η διάμεσο. διαμεσος λοιπον πρέπει να ομολογήσω ότι παρότι την ακούμε συχνά στα δελτία, είναι μια έννοια που προκαλεί τρομερή σύγχυση στου περισσότερου από εμά. Πώ ακριβώ διαφέρει από τον μέσο όρο στην πράξη, Είναι πιο απλό από ό,τι ακούγεται. Αν βάλουμε όλα τα δεδομένα σε μια ευθεία γραμμή, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο μισθό, η διάμεσο είναι η τιμή που στέκεται ακριβώ στο κέντρο. Στη μέση ακριβώ. Ναι, χωρίζει το δωμάτιο στη μέση. Η μισή βρίσκονται από κάτω τη και η άλλη μισή από πάνω. Το τεράστιο πλεονέκτημα τη διαμέσου είναι η ανοσία τη απέναντι στι τιμέ. Δώσε μα ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε. Α φανταστούμε ένα συνοικιακό καφενείο, όπου κάθονται 10 άνθρωποι τη μεσαίας τάξη με περιουσία γύρω στι 100.000 ευρώ ο καθένα. Ο μέσο όρο του πλούτου στο καφενείο είναι προφανώ 100.000 ευρώ. Πολύ λογικό. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας δισεκατομμυριούχος. Τη στιγμή που πατάει το πόδι του μέσα, ο μέσος όρος του πλούτου των θαμόνων εκτοξεύεται στα εκατοντάδες εκατομμύρια. Έγιναν άραγε οι αρχικοί δέκα άνθρωποι πιο πλουσοί. Ε, προφανώς όχι. Στο ίδιο καφενείο κάθονται με τον ίδιο καφέ. Ακριβώς. Αν όμως κοιτάξουμε τη διάμεσο, θα δούμε ότι μετακινήθηκε ελάχιστα. Συνεχίζει να αντανακλά την πραγματική οικονομική κατάσταση τη συντριπτική πλειοψηφία στον χώρο. Είναι μια φοβερή οπτικοποίηση αυτή, σε βοηθάει να το δει αμέσω. Η διάμεσος δεν επηρεάζεται από την εντυπωσιακή είσοδο του ενό δισεκατομμυριούχου, και νομίζω αυτή η λίανση των δεδομένων μέσω του μέσου όρου φαίνεται εξαιρετικά καθαρά και στον αθλητισμό. Πάρα πολύ συχνά. Ακούμε, α πούμε, ότι ένα μπασκετμπολίστρα έχει ποσοστό ευστοχία στι βολέ 85%. Αυτό είναι το συνολικό, το ιστορικό του στατιστικό. Και μοιάζει με η νύηση. Αν όμω κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά τα νούμερα και δούμε ότι στα τελευταία πέντε παιχνίδια το ποσοστό του έχει καταβαραθρωθεί στο 60%, αντιλαμβανόμαστε ότι ο παίκτη περνάει μια πολύ σοβαρή αγωνιστική κρίση. Ακριβώς. Ο μέσος όρος της καριέρας του απλώς λιένει τις γωνίες. Κρύβει την τρέχουσα, κακή δυναμική του από το κοινό. Η στατιστική του παρελθόντος λειτουργεί σαν ένα τεράστιο βάρος που αργεί πάρα πολύ να μετακινηθεί. Και μια και συζητάμε για αυξομοιώσεις, αξίζει να σταθούμε σε έναν από τους μεγαλύτερους παραλογισμούς που αντιμετωπίζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Για πες! Ειδικά στον τομεία των επενδύσεων και των χρηματιστηρίων, ακούγε κάποιο, ας πούμε στις ειδήσει, ότι η αγορά είχε μια καταστροφική πτώση 50%. Αλλά ευτυχώς σήμερα ανέκαμψε με μια άνοδο 50%. Ω, oh, αυτό είναι παγίδα, το νιώθω. Δηλαδή, η διεναισθητική αντίδραση του μυαλού μου είναι να κάνει μια απλή πρόσθεση και αφαίρεση. Αν έπεσε 50 και ανέβηκε 50, είμαστε πάλι στο 0, άρα τα χρήματά μας επέστρεψαν εκεί που ήταν, σωστά. Ε, αυτό ακριβώς σκέφτεται η συντριπτική πλειοψηφία. Και ο λόγος είναι ότι ο εγκέφαλός μας σκέφτεται προσθετικά ενώ τα ποσοστά λειτουργούν πολλαπλασιαστικά. Πώς γίνεται αυτό? Ας το κάνουμε με πραγματικά νούμερα, να είναι ξεκάθαρο. Έχουμε 100 ευρώ. Η αγορά πέφτει κατά 50%. Άρα, μας μένουν 50 ευρώ στο χέρι. Σωστά. Τα μισά. Τώρα, λοιπόν, ξεκινάει η πολυπόθηπη ανάκαψη. Η αγορά ανεβαίνει κατά 50%. Αλλά το 50% υπολογίζεται πάνω στα 50 ευρώ που έχουμε πλέον. Δεν υπολογίζεται στο αρχικό ποσό. Το μισό του 50 είναι 25. Αν προσθέσουμε τα 25 στα 50 ευρώ μας, το τελικό ποσό είναι 75 ευρώ. Νομίζουμε ότι έχουμε επιστρέψει στα ίσα μας, αλλά μας λείπει κυριολεκτικά το 1 τέταρτο του κεφαλαίου μας. Για να επιστρέψουμε από τα 50 ευρώ πίσω στα 100, δεν χρειαζόμαστε άνοδο 50%, χρειαζόμαστε άνοδο 100%. Τα μαθηματικά είναι αδυσσόπιτα. Απίστευτο. Αυτό είναι κάτι που, αν δεν κάτσει κανείς να το γράψει σε ένα χαρτί να το δει μπροστά του, το μυαλό αρνείται κατηγορηματικά να το δεχθεί. Και μιας και φτάσαμε στο σημείο όπου τα μαθηματικά δείχνουν τα δόντια τους, νομίζω ήρθε η ώρα να μπούμε στο απόλυτο πεδίο μάχης. Ποιο είναι αυτό? Μεταξύ τη ψυχολογία και των πιθανότητων. Δηλαδή, στο καζίνο και την ψευδέστηση της τύ Μέχρι τώρα εξετάσαμε πώς τα ποσοστά μπορούν να διαστρεβλωθούν επικοινωνιακά. Στο καζίνο όμως, η στατιστική δεν κρύβεται, δεν διαστρεβλώνεται από κανέναν, εφαρμόζεται με στρατιωτική ακρίβεια. Το εντυπωσιακό είναι ότι η ανθρώπινη ψυχολογία απλώς αρνείται να τη δει. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Στον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών βασιλεύει ένας από τους πιο θεμελιώδεις νόμους των πιθανότητών. ο νόμος των μεγάλων αριθμών. Πώ λειτουργεί αυτό ο νόμο. Α πάρουμε το πιο απλό παράδειγμα που υπάρχει. Το στρίψιμα ενό νομίσματο. Αν ρίξουμε ένα νόμισμα 10 φορέ, μπορεί από καθαρή τύχη να φέρουμε 7 ή ακόμα και 8 φορέ κορώνα. Εύκολα μπορεί να συμβεί. Ναι, και αν συμβεί αυτό, ο ανθρώπινο εγκέφαλο δημιουργεί αμέσω ένα αφήγημα του τύπου Έχω ρέντα σήμερα, έχω το άγγιμα του μύδα. Αν όμω κάτσουμε και ρίξουμε το ίδιο ακριβώ νόμισμα 1000 ή 10.000 φορέ το ποσοστό θα κλειδώσει αδυσόπιτα γύρω από το 50-50. Οποιαδήποτε προσωρινή τυχαία απόκληση απλά εξομαλύνεται και εξαφανίζεται μέσα από τον απόλυτον όγκο των προσπαθειών. Επομένως, αναρωτιέμαι πώς μεταφράζεται αυτός ο νόμος μπροστά στη λαμπερή ρουλέτα ενός καζίνο, εκεί που παίζονται κανονικά λεφτά. Όλα τα παιχνίδια στο καζίνο, μα όλα, έχουν σχεδιαστεί με μια ελάχιστη μαθηματική διαφορά υπέρ της μάνας, δηλαδή υπέρ του ίδιου του είναι ένα μικρό, σταθερό πλεονέκτημα τη τάξη του 2 με 3%. Δεν ακούγεται πολύ μεγάλο. Όχι. Και σε ένα, δύο ή πέντε παιχνίδια ο παίκτη μπορεί απόλυτο να κερδίσει και να φύγει με γεμάτε τσέτες. Εκεί κυριαρχεί η βραχυπρόθεσμη τυχεότητα. Η τύχη του αρχάριου, που λέμε. Ακριβώ. Όμω, όσο περισσότερο κάθεται κάποιο στο τραπέζι, όσο τα παιχνίδια γίνονται εκατοντάδε και χιλιάδε, εκεί ενεργοποιείται ο νόμο των μεγάλων αριθμών. Η στατιστική εγγυάται μαθηματικά. Δεν εκάζει, εγγυάται ότι το καζίνο θα εισπράξει αναπόφευκτα αυτό το 2 με 3% επί του συνολικού τζίρου. Είναι εγγυημένο κέρδο για αυτού. Απολύτω. Οποιοδήποτε παίζει συστηματικά και μακροπρόθεσμα, είναι απολύτω βέβαιο ότι θα χάσει. Το σπίτι κερδίζει πάντα. Και όχι επειδή χρησιμοποιεί κρυφού μαγνήτε ή κόλπα, αλλά επειδή τα μαθηματικά δουλεύουν σιωπηλά και σταθερά υπέρ του. Και αυτό ακριβώς το σημείο με οδηγεί σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο και μάλλον φιλοσοφικό ερώτημα. Αφού βρε παιδί μου, μαθηματικά είναι απολύτως αποδεδειγμένα βέβαιο ότι μακροπρόθεσμα οι παίκτες τα χράζουν τα χρήματά τους. Γιατί συνεχίζουν να παίζουν με τόσο αμύωτο πάθος. Τι είναι αυτό που καταφέρνει να βραχικυκλώσει την ανθρώπινη λογική με τέτοιο τρόπο. Η εξήγηση εδώ βρίσκεται ξεκάθαρα στην ψυχολογία σε ένα φαινόμενο που ονομάζουμε ευρετική της διαθεσιμότητας. Ή, για να το πούμε πιο απλά, η επιλεκτική ορατότητα. Δηλαδή? Ας φανταστούμε τη σκηνή σε ένα καζίνο. Όταν κάποιος κερδίζει το μεγάλο τζάκποτ στους κουλοχέριδες, τι συμβαίνει? Γίνεται χαμός. Ναι. Ακούγονται οι κοφαντικέ ανάβουν δεκάδες φώτα, νομίσματα πέφτουν με θόρυβο. Ο νικητής πανηγυρίζει και ίσως η φωτογραφία του να μπήκε στον τοίχο. Η νίκη είναι σχεδιασμένη να είναι εξαιρετικά θορυβωδής και υπερβολικά ορατή. Όλοι γύρω τη βλέπουν και την καταγράφουν βαθιά στο μυαλό του. Όπω λέμε, η επιτυχία έχει φώτα νέων. Ακριβώ το αντίθετο όμω συμβαίνει με την αποτυχία. Αυτό που δεν βλέπει ποτέ ο παίκτη που μπαίνει γεμάτο ελπίδα στο καζίνο είναι του 10.000 άλλου ανθρώπου που την ίδια ακριβώ εβδομάδα έχασαν τα χρήματά του. Δεν του βλέπει ποτέ αυτού. Γιατί η απώλεια είναι αθόρυβη. Είναι ιδιωτική, συχνά γεμάτη ντροπή. Οι χαμένοι φεύγουν από την πίσω πόρτα, με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς σιρήνες και χωρίς φώτα. Ο εγκέφαλό μας υπερεκτιμά την πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός όταν μπορεί να ανακαλέσει εύκολα μια ζωντανή, λαμπερή εικόνα του. Είναι κυριολεκτικά η ελπίδα και ο θόρυβος που τυφλώνουν τα στατιστικά δεδομένα. Είναι καταπληκτικό το πώς λειτουργούμε. Κλείνοντα λοιπόν σιγά σιγά τον κύκλο τη σημερινή μα νιώθω ότι έχουμε διαγνώσει πλήρω το πρόβλημα. Νομίζω πιάσαμε τι μεγαλύτερε παγίδε. Κοίταξα πω τα μαθηματικά παραμορφώνονται στο μάρκετινγκ με τα μικρά δείγματα, στι ειδήσει με το περιθώριο σφάλματο και τα ποσοστά άξιση χωρί βάση, στην ιατρική με το σχετικό κίνδυνο, στην οικονομία με τον μέσο όρο αντί για τη διάμεσο, μέχρι και στον τζόγο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στο πιο σημαντικό στάδιο. Την πρακτική λύση. Πώς προστατεύεται κανείς από όλον αυτόν τον βομβαρδισμό στην καθημερινότητά του? Ποιο είναι το δικό μας προσωπικό στατιστικό οπλοστάσιο? Κοίτα, η άμυνα ευτυχώς δεν απαιτεί πτυχίο μαθηματικών. Αν έπρεπε να συνοψίσουμε αυτό το οπλοστάσιο που λες, καταλήγει βασικά σε τέσσερις χρυσές ερωτήσεις. Ωραία, να τη σημειώσουμε. Είναι οι ερωτήσεις επιβίωσης απέναντι σε κάθε στατιστική, γράφημα ή ποσοστό που συναντάμε. Α πάρουν ένα καθημερινό παράδειγμα. Βλέπουμε μια διαφήμιση που λέει 9 στα 10 άτομα προτείνουν ανεπιφύλακτα τη νέα μα εφαρμογή στο κινητό. Πριν ο εγκέφαλο δεχτεί την πληροφορία ω γεγονό, σταματάμε και ρωτάμε τα εξή. Πάμε. Πρώτον. Ποιο ρώτησε. Δεύτερον. Πόσου ρώτησε. Τρίτον. Πώ ρώτησε. Και τέταρτον. Πότε ρώτησε. Α το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό, ποιοι ήταν δηλαδή αυτοί οι 10. Μήπω ήταν η ε, δέκα κολλητή φίλη του προγραμματιστή που έφτιαξε την εφαρμογή. Η οικογένειά του, όπω έλεγε πριν. Ναι. Ή μήπω η έρευνα έγινε μέσα στα γραφεία τη ίδια τη εταιρεία και ρωτήθηκαν οι υπάλληλοι, ίσω και με τον φόβο τη απόλυση, αν δεν απαντήσουν θετικά. Έγινε η έρευνα ανώνυμα και από κάποιον ανεξάρτητο φορέα. Ή ήταν στημένη εκ των έσω. Ιδε, αυτέ ακριβώ οι ερωτήσει ξεγυμνώνουν τα δεδομένα στη στιγμή. Και να σου πω και έναν πολύ απλό, εμπειρικό κανόνα, που ισχύει σχεδόν καθολικά. Σε ακούω. Όποιο έχει τίμιε προθέσει, διαφανή μεθοδολογία και πραγματικά ισχυρά δεδομένα, θέλει διακάο να τα δείξει στον κόσμο, δίνει την πηγή ξεκάθαρα, ίσω και με υπερηφάνεια, και απαντά εύκολα σε αυτέ τι τέσσερι ερωτήσει. Δεν έχει τίποτα να κρύψει. Αντίθετα. Όποιο προσπαθεί να χειραγωγήσει, κρύβει τις πηγές και τη μεθοδολογία του στα πιο ψηλά γράμματα που υπάρχουν, με γρή χρώμα σε μαύρο φόντο. ή πολύ απλά δεν τι αναφέρει απολύτως πουθενά. Εκεί αρχίζεις και υποψιάζεσαι. Το συμπέρασμα είναι απλό. Αν δεν δίνουν καθαρή πηγή και μεθοδολογία, δεν υπάρχει απολύτω κανένα λόγο να πιστέψουμε το νούμερο. Απλά το αγνοούμε. Αυτό νομίζω είναι ένα εξαιρετικό φίλτρο για να βλέπουμε τον κόσμο. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτής της συζήτησης, γίνεται πιο καθαρό από ποτέ πόσο κομβική είναι η δύναμη αυτού του αριθμογραμματισμού, που αναφέραμε στην αρχή. Είναι κλειδί. Στη σημερινή εποχή της υπερπληροφόρησης, όπου ξέρεις, η προσοχή μας βομβαρδίζεται από αλγόριθμους και καμπάνιες, το να μάθει κανείς να διαβάζει και να αποκωδικοποιεί τους αριθμούς, είναι απολύτως εισάξιο με το να μαθαίνει να διαβάζει τα ίδια τα γράμματα του αλφαβήτου. Δεν μιλάμε απλά για μια ακαδημαϊκή πολυτέλεια, μιλάμε για βασική δεξιότητα επιβίωσης στον 21ο αιώνα. Είναι ακράδαντη πεποίθησή μου πως η στατιστική σκέψη είναι η ισχυρότερη ασπίδα προστασίας που διαθέτουμε από τις παρορμητικές και τις παραπλανητικές αποφάσεις. Είτε πρόκειται τι θα βάλουμε στο τραπέζι μας, τι πολιτική παράταξη θα επιλέξουμε να ψηφίσουμε, τι ιατρική θεραπεία θα ακολουθήσουμε, είτε για το πού θα επενδύσουμε τις αποταμιεύσεις μιας ολόκληρης ζωής. Οι αριθμοί, όπως είπαμε αρκετές φορές σήμερα, είναι μαθηματικά ουδέτερη, αλλά η ανθρώπινη χρήση τους είναι σχεδόν πάντα βαθιά φορτισμένη με σκοπιμότητα. Σωστά. Και για να κάνουμε ένα τελευταίο μάλλον χιουμοριστικό κλείσιμο, μπορώ νομίζω με απόλυτη βεβαιότητα να δηλώσω μπροστά στα μικρόφωνα ότι το 100% όσων έφτασαν μαζί μας μέχρι το τέλος αυτής της συζήτηση είναι πλέον απείρω πιο υποψιασμένοι από ό,τι ήταν πριν από 20 λεπτά. Και αυτή είναι μια στατιστική που ειλικρινά απαιτώ να γίνει δεκτή χωρί απολύτω καμία επιστημονική απόδειξη. Την κάνω δεκτή με μεγάλη χαρά. Κυρίως επειδή είναι μια στατιστική που πηγάζει από την κοινή λογική και τη διάθεση για κριτική σκέψη. Χαίρομαι, αλλά πριν αποχαιρετιστούμε, νομίζω αξίζει να αφήσουμε όσους μας ακούν με κάτι για σκέψη. Μια ανατρεπτική ιδέα για το πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος μας. Για να ακούσουμε. Αναρωτιέμαι. Τι θα συνέβαινε άραγε στο πολιτικό σύστημα, στα δελτία ειδήσεων που βλέπουμε κάθε βράδυ και στον λαμπερό, πανάκριζο κόσμο της διαφήμισης, αν από αύριο το πρωί ψηφιζόταν ένας αυστηρός, παγκόσμιος νόμος. Τι είδους νόμος? Ένας νόμος που να υποχρεώνει το εξής... Κάθε εντυπωσιακό ποσοστό που προβάλλεται να πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται με τεράστια ευανάγνωστα γράμματα στην ίδια ακριβώς οθόνη από τα ακριβή απόλυτα νούμερα και το αντίστοιχο περιθώριο σφάλματος. Μήπως θα βλέπαμε ολόκληρες προεκλογικές καμπάνιες και διαφημίσεις εκατομμυρίων να καταραίουν σαν χάρτινοι πύργοι μέσα σε ένα μόνο βράδυ? Ας το κρατήσουμε αυτό ως μια καλή τροφή για σκέψη και θα τα πούμε στην επόμενη εξερευνησή μας.